Ναι, ναι. Αποστόλη χρυσό Ανέστη. Το ξέρω, το έμαθα. κι εσύ. Καλά είστε. Καλά. Αποσάμω τηλεφωνό. Όχι. Σαν νιώτησα με τι ελιέ και με τα μαύρα Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσει. Ήταν πολύ ωραίο που ο Θημιο είπε Παλικάρι το Χριστό. Ναι. Και ξεκίνησε έτσι μια θεολογική διαμάχη. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί ζήτησε συγγνώμη. Ο Χριστό ήταν Παλικάρι, Πέδαρο, Μπορώ να σου πω. Νάτα. Ωραίος, ωραίος το. αυτά πράξει. που λε περιγράφει το Κασελάκι, σιγά-σιγά. Όποιο είναι σε Ριζέος, είναι και ωραίο. Όχι, μιλάω για το Χριστό. Α τον Κασελάκι, Μην το πα αλλού. Έμπαινε μέσα στι συναγωγέ και τα έκανε γισμαδιάμ. τα το. Τη συναγωγή στο Κάγκελο έκανε και ο Κασελάκι. Έτσι έγινε. Με πασαλού. αλλού Ρωσο σπέρα από Ελβεκία Α μπράβο συγχαρητήρια Μπράβο για τη Νίκη Και ερχόμασταν μόνο για τις καταθέσεις Τώρα θα ερχόμαστε και για τον Νέμο Ψάχνοντα τον έμμο, δηλαδή όπω λέει και η finding Φάιντινγκ, τι λέει. Γιατί δεν έχετε να πάτε τι καταθέσει το φοβάστε. Εμείς, Έχουμε καταθέσει, αλλά δεν έχουμε τα ναύλα. Εκεί φτάσαμε. Πόπο ναύλα. τέλος πάντων, αυτό. Εδώ έχουν ένα-τρει έχουν εδώ καλά. Ένα μόνο? Ένα oh, yeah, θες, Γιατί η με το σου εδώ πέρα. Τι να αγοράσεις με ένα σήμερα, τι να αγορά, Ούτε μια ομάδα δεν παίρνεις. Τι να το Πώς φτάσει να βράτρεις. Έμεση αναφορά στο Ισραήλ τώρα. Άμα τόπιας πιάσεις το πιάσεις. Φιέστο. Μπράβο.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 Είχε η Δυμικία κάπα, είχαμε το, ΕΧΕΜ, το πιο παλιότερο σύνολο εδώ πέρα το Καπακάπα. Το πρώτο σύνολο στην Τυκία, εγώ είμαι 60 χρόνια εδώ πέρα στην Ευλτία. Εγώ ήρθατε και ειδικά τη Γερμανία χώθηκε εδώ μέσα για να δω καταθέσει από τι Από Ελλάδα, θα περάσει καθόλου είπα. Έχουμε εκλογέ. Να δίνει ποσοστό στο θα έτσι, να η ώρα.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 Thank you. Τρε καύλα, ανέλπιστο! Τι ανέλπιστο! Να το! Πού είσαι ξυρισμένη! Και 52 να σε πιάσει! Πού είσαι ξυρισμένη, Σαμαρικέ! Που είσαι, ρε, να σου πω! Ε, μαλάκα, άκουσα αυτό το κακοβίνητο συρρυσέο που σε πέτυχε αυτό πειραλιώ δεν τα περνά! Ναι, ναι, αλλιώ δύσκολο! Πού φίλε, έτσι έχω να ξανακάρω μήνυμα στο κασελάκι, σε παρακαλώ! μου, αγόρι Πόσο μισοτάκι να σε φτιάξει, ρε φίλε! Τι δουλειά έχει αυτό το παλικάρι, το όμορφο! Με του βρωμίλου του ΣΥΡΙΖΑ και τα λέφτια και τα φίλια μου! Γιατί τά... νομίζει αυτό θέλει, προσπαθεί να του ξεβλαχέψει, τίποτα, δύσκολο! Τι να κάνει, βρε μαλάκα, στο φίλι, τι μπορεί να κάνει, το φίλι, ρε μαλάκα! Να το πάω γυρναντίον, τίποτα! Η τί αλήθεια είναι ότι πολλά-πολλά δεν μπορεί να κάνει. Όποιο είναι σε ριζέο είναι και ωραίο, τεμία λιμπάδα. Ο πο-πο μαλάκα κι άκουσα αυτόν τον κακομίνητο ΣΥΡΙΖΑκο, ρε φίλε, άκου να δει, σου μιλάω ειλικρινά. Σε συγχωρώ γιατί τι μαλάκα Εμένα Όχι σε ένα μαλάκα Το Συριζαίο oh. Είναι στο 3% Ρε μαλάκα, Θα πάτε πάλι Εκεί που είστε αφά Και εκεί που ανήκετε ρε, βλάκες Άντε φιλιά Σα που λίγκ Κύπνας 300 yeah. Κάχνει Άντε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 Απόστολε, Έλα. καλημέρα. πήρα να διαμαρτυρηθώ. Ε, δεν βαριέσαι, πες και εσύ. Ναι, κοίταξε να δει. Σου είχα πάρει πριν λίγο καιρό και σε ρώτησα να μου σχολιάσει εκείνο το δυστυχήτο ρώσο, το βάλει Τι ακριβώ συνέβη, τον αυτοκτόνησε, αν αυτοκτόνησε. Εσύ το έπληξε. Το έπνιξα, ε. ε, δεν συμφέρουν αυτά. Α, δεν σε συμφέρουν. Ε, όχι. Σε είχα χαρακτηρίσει τότε ότι είσαι πουτινάκι και πουτανάκι. Το θυμάσαι. Ο καθένα λέει μια μαλακία. Θα δώσω εγώ τώρα σημασία σε ε. κάθε μαλακία. Και καθενό, λοιπόν, μάλλον υπάρχουν πολλοί είχαμε στον τόπο, πάντα. Κάνει επιλογή, κάνει επιλογή και να βολεύουν την προπαγάντα σου και βγάζει. Ναι. Γράφω στο λέει αυτό που σου λέω Ο τώρα. Δεν γίνεται γιατί δεν είναι στι επιλογέ μου. Λυπάμαι πολύ, θα πάρετε τα καλαμπαλίκια. Α λοιπόν, κάποια δημοκρατία πιστεύει. Και αυτή. Ναι, και δεν κρύβουμε. Ότι βολεύει την προπαγάντα σου. Ναι, δυστυχώ, τι να πίσω. κάνω τώρα, ό,τι βολεύει την προπαγάντα των άλλων. Ε, δεν γίνεται, ε, δεν είναι έτσι αυτά. Να μου σχολιάτε σου είπα αυτό το δικτυακό. Όχι κύριε. Όχι, δεν θα κάνω. Δεν βολεύει την μου αυτό που λέτε. Θα πάρετε τέτοια καπαμά. Άρα η εποχή είναι σκημένη. Θα πάρετε καπαμά. Είναι χτυμένη και δεν είναι δημοκρατική. Δεν να ακούσει άλλε φωνέ. Τη δικιά σα δεν θέλω. Λοιπόν, σε παρακαλώ να το βγάζει να το σχολιάζει. Παρακάλα, παρακάλα να τι θα πάρει. Λοιπόν, τότε είσαι κουτινάκι και πουτανάκη. Αποφασίστε ένα πα δύο. Είσαι πουτινόφιλοφόσο είσαι, είσαι δεν ξέρει τι είσαι. Λοιπόν, βγάζοντά που σου λέω. Είστε πουτεινοφοβικό. Έχετε και άλλε φοβίε. Λοιπόν, βγάζει στον αέρα αν έχει δημοκράτε από σου λέω. Μένα, Γιατί δεν τα βγάζεις Το βρακί σου το βγάζεις Αυτά δεν τα βγάζεις Το βρακί δεν το φοράω για αρχή Όχι, όχι, το βγάζει αμέσω. Όταν σκύνεσαι, το βγάζει πρώτο. Λοιπόν, βγάλτε στον αέρα τα περιμένω. Όχι. όχι. Ε, σου είπα π... τι θα πάρει. Είσαι πουκινάκι και παππού. Ό, και να λε, δεν με προκαλεί τίποτα. Να, εδώ παπάρια Λοιπόν, έτσι π... με αυτόν π... τον καημό θα πα. Ό,τι λέμε την προπαγάνδα ναι, του. Ναι, τα έγινε, είναι... επαναλαμβάνεσαι. Με αυτόν τον καημό θα πα, το λέω. Λοιπόν, και εσύ και ο άλλο ο φίλο εκεί πέρα που λέει. Ο άλλο που ο πουκινοφιλόφιλο, π... ο γνωστό. Τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, έλα, τέλειωνε τώρα.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 Και όλα όσα είδαμε να έχουν συμβεί υπέστη η, η εκπρόφωση του Ισραήλ, mm -hmm. η κυρία αυτή, όχι μόνο τραγούδισε πολύ ωραία, αλλά πήρε και τη δεύτερη θέση στην ψήφο του ευρωπαϊκού κοινού. <ΣΗ> με βλέπετε! Βρωμάει. Ποιοι ευθύνονται για τα παιδιά που σκοτώνονται στη Γάζα. Σα και το Ισραήλ, Η Χαμά ευθύνεται! Ε, ε. Τι να φτώρε! Δεν θεωρείτε δυσανάλογη την ε, απάντηση του Ισραήλ σε όλο αυτό, εγώ θέλω να μου δώσει κάποιο μια σοβαρή απάντηση. Πώ μπορεί ένα κράτο να αντιμετωπίσει τρομοκράτε που είναι σύμμυκτοι με τον πολιτισμό. Τώρα φταίω να πω: Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια. Ήθελα τόσο να σου πω και τόσα να σου τάξω. Ήθελα να σε ψάξω. Ήθελα να με θηρευτήσει πάνω με Πώ να το βαστάξω, που να σταθώ να ράξω, που να σταθείς να ονειρευτής γύρεψα με κυλιό. Την ίδια φυλακή, ιδανική να δραπετεύουμε απ' τα ρολόγια. Αποστολή. Καλησπέρα friend Μια παραγγελία για την επόμενη Παρασκευή Θα σου ήταν εύκολο Για πες Ελευθερία αρβανιτάκι Παρε μαγκαλιά και Ό,τι λέω καφελάκης Παρε μαγκαλιά και πάμε Αυτό δεν το έχω τόσο ψηλά Πρέπει να είμαι Μαρινασάτη Πολύς, μη μας έρθει, Τέλος πάντων Ας το πει αυτή Τα ελάτε να το δούμε Και γι' αυτό πρέπει να προσκαλέσετε τα καινούρια μέλη να συνεργαστούν μαζί σα. Πάρε μαγκαλιά και πάμε. Να αισθανθούν ότι το κόμμα δεν είναι ξυνήλα, αλλά είναι αγκαλιά. Ψάξτε με με στο σκοτάδι. Μπορούμε να το κάνουμε. Κρύψε με σένα σου κάτι. Ψήλαμε να μην φοβάμαι. Το θέλετε να το κάνουμε. Πάρε μαγκαλιά και πάμε. Στα χέρια σα είναι. Θέλαμε να το κάνουμε. Λύσε την πόρτα, πιάσε με και πρέπει. τίποτα και τίποτα δε δίκα Τώρα δει, σου ροπαλό, θα θυμηθώ Τρέχει το αίμα πλήγια σαν τη δυο μου η καρπή Για τη σιωπή σου μου φύγξε τις χειροπέδες. Αν δεν βρεθούμε εκεί στο μνήμα πεθάψε στη Ένα. Έλα, λοιπόν, για την Παρασκευή μια θερμή παράκληση. Ούρσουλα μαζί με απαλόμε η Μαράκη από Ερωτοδικείο, που έλεγε λοιπόν ε, αν του αρέσει το μπούτ το στήθος. Με Μαρία, για πλέξτε λίγο. ωραία. Όλοι μαζί θα πάμε στι ευρωεκλογές, στρατιώτες, ακριβώς γιατί θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή σε μια καλύτερη Ευρώπη με την Ούρσουλα. Κουλά. Χαράλαμπε. Ούρσουλα. Ξέρετε, όταν... Α... Είπα ότι θα είμαι συνομιλητή με την ΤΕΝΤΟΥΡΣΟΛΑ! Λέγανε ότι δεν θα μπορέσει να μιλήσει, αλλά θα μπλοκάρισει. Χάρα, άλαμπε, χάρα, άλαμπε. Τελικά, εσεί τι προτιμάτε κύριε Μημαράκη, νύθο ή μπουτή. Μ' αρέσει το ωραίο. Ήταν αισθήθο ή δεν έχετε πρόβλημα. Ήταν αισθήθο δεν έχετε πρόβλημα. Άμα είναι ωραίο και νομίζω ότι ο καθένα θαυμάζει. Και δεν νομίζω να έχει πρόβλημα αυτό που το θαυμάζει, αφού δεν έχει πρόβλημα αυτό που το δείχνει. Τσυχαμένο! Ψύγαμα! Μα είναι τα μάτια μου τυφλά Καλή μου Και το κελί που κρύβω μέσα μου Μυρίζει σ' άλλη τα αυτιά Και χάσα μια νύχτα την φωνή μου Την Παρασκευή από τον σύντροφο Στέλνιο Καζατζίδι αφιερώνω σε όλου του δυστυχισμένου και του προλετάριου. Έρχονται χρόνια δύσκολα, έρχονται χρόνια δύσκολα γεμάτα καταιγίδε και μυς του κόσμου φίλε. Μα τέλειω τα προβλήματα και λίγο στες Έλα! Έλα, φίλε μου, να σου το χατή. Μπορείς να πείσει παρακαλώ πολύ στο φίλο το Πολύκαρπο, τον Σπέντα του μαρκόνι και την Ελένη τη Λουκά να κάνουνε και μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Τι αφιέρωση να κάνουνε. Μία αφιέρωση ρε φίλε, δεν γίνεται να κάνουνε μόνο τα δικά σου, να λένε. να κάνουν και μία αφιέρωση, πες τους μία αφιέρωση για την Παρασκευή, θα κάνετε. Ναι. Ζητάνε όλοι οι ακροατές να, να ακούσουν εμπειρίε με λιπτάμενο δίσκο αλλά και με του ίδιου του εξωγήινους Τώρα ζητάνε Πώς κάτι άλλο. Θε να σου πω τι ζητάνε. Δεν να σου να πω να τι ζητάνε. Προώνος. Θα κάνει παύση να μιλάμε. Θα γίνει άνθρωπο εδώ πέρα. Άσε τα ούφο. Ναι, αφού θέλουν, να αφού οι ακροατέ μου το ζητήσουν. Ξέρω, αλλά θα συνοδιόμαστε. Ξέρει τι ζητάνε. Τι ζητάνε λοιπόν. Λοιπόν, λοιπόν, να κάνει αφιέρωση για την Παρασκευή. από το Παύλου, πέστε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δηλαδή έχει χαλάσει το σοβαρόμετρο εκεί στο Σαντορίνι Παύλο, τερματίζει. Παύλο, 17 και 19, τίποτα, αγάπη, αγάπη, αγάπη μου, τίποτα. τίποτα. Ο Σαντορίο Παύλο ζει και μετά έκλεισε το πιλιο, καλούπι. Πύραυλοι, φαντάσματα, ένα αίνιγμα 75 ετών. Πύ, πί, πύραυλοι! Πί, Ανθανάσιο βέμπο, πύραυλοι φαντάσματα ένα ένιχμα 75 ετών. Στα 17 και 19 λεπτά μιλάει ο ίδιο ο Κάντο μου ε, ε, Το, το, να ζήτησε, το καταλάβαμε και πριν. Έλα, για. Θέλει να δείξει ότι δεν την φοβείτε. Ως τούτο πρέπει να δείξει ότι έχει στην διάθεση της αυτοθυγουμένας ρουκέτας και ως και ρουκέτας επιθέσεως, τας οποίας δύναται να αποστείλει όπου θέλει εντός της Ευρώπης. Πιστέψτε με, είμαστε Προβαίνει συνεπώς στι επιδεικτικάς εκτοξεύσεις προς Δανίαν, Σουηδία, Νορβηγίαν, Ελβετίαν, Ελλάδα και άλλες χώρες. Μουσική. Θα σε φωνάξω, ήθελα να σε κράξω. Ήθελα να με πει πώ να το πατάξω, να Όλοι Έλα. Έλα, έτσι, έβγαλε τρομερή παθοχαντιδάκι. Άκουσε αυτό που έλεγε για τι πόλει, που έλεγε το ότι οι στόχο γειτονιέ ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Βεβαίω. Λοιπόν, θα μου το κάνει πάλι με το τραγούδι. τραγούδι. Σενάζει, του μπιθικότσι, αν ασθενάζει η κοκκινιά, το πέραμα υποφέρει. Δακρίζει το εγάλεο που να είναι το περισσερί. Τη ραπετσόνα ο λιγμό στάνει στην Ιωνία ή κάτι άλλο. Λοιπόν, και βάζει τι περιοχέ αυτέ και βάζει το αντίστοιχο τραγούδι. Αλλά θέλω να πω και κάτι γιατί δεν είναι για στιό, το ότι μπορούν αυτοί και χαίρονται που βγαίνουν πρώτοι στο κερατσίνη, το πέραμα, την αιωνία, την Κεσαριανή. τον Ταύρο, τον να τη φιλαδέλφια, να το ψάξουμε πάρα πολύ σε αυτέ τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές η ψήφος πρέπει να είναι κόκκινη για να πάνε οι γειτονιές αυτές οι προσφυγικές οι εργατικές οι αριστερές εκεί που αξίζουν και να μην το κάθε χατζηδάκης. Λέτε. Θα μου πεις τα λες εσύ ναι. που είσαι υπουργός οικονομικών τι θα πεις και τα λοιπά. Δεν τα λέω Τα λένε οι κάτοικοι στο Κερατσίνη, στη Δραπετσόνα, στο Εγάλεο, στη Νέα Ιωνία που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία με πρωτοφανή ποσοστά ούτε το 23. το Στο Κερατσίνη, στη Δραπετσόνα, το Σκέφτομαι όμω και το νέο παιδί στο περιστέρι που είναι 20 χρονών. Για να βρει αύριο δουλειά ω ψυχτικό ή ω ένα παιδί που μπορεί να επισκευάζει ανελκυστήρε. Κλασική περίπτωση βλάβη γκρεμισά με κυριό. Το τείχο του μυαλού μα ή αλλού. Χαράμισε κάθε σου πέτρα. Αυτή η ζωή σε θέλει μάχημη. Κι έτσι μπουκαλού. Κοίτασε σύμμαθε. Βουνε τώρα στα τρία μέτρα. Κλισέ τα μάτια Και στιμάμαι γελαστή. Έτσι αρχίζουν τα μοίρα, Έτσι τελειώνει ο χρόνος Μα χρόνος δεν τελείωσε Σαν να έχει ξεχαστεί. Και ενώ κλείσαμε μαζί Εγώ τα βλέπω μόνος Τέλος πάντων θέλω ένα μήνυματάκι, Γιατί πολλά μήνυματα μας τέρνει Θέλω να του στείλω κι εγώ ένα μηνυματάκι Για την Παρασκευή ένα ωραίο τραγουδάκι yeah, Μήνυμα στο μπουκάλι του Και δεν μου Και τι δε μου Ένα αρχίδι. Μα τώρα η προδοσία σου σέρνεται χαμηλά. Παλιά φορούσε τίποτα, τώρα φοράς μεταξυλίγει το υδρομένο της σάρκα. Παλιά και γάμπι βιβλία, τώρα και ναι μυαλά. Μα είναι τα μάτια μου, τη δεν βλέπω απ' του καπνού. Εποφοράω τα γυαλιά Είχομαι. από, από ανακυκλώμενα φίτια. Κι ίσως να μην σε ακούσω, πατώντα τη σκανδάλι. Μην ψάχνει μήνυμα να βρει τους πέντε ωκεανού. Πάμε στη θάλασσα. Γιατί το έχω στα χέρια μου ακόμα το πουκάλι. de Solís Εγώ. Πράβα ποσότητα. Έχω μια χάρη να σου ζητήσω. Για πες. Λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια που σα ακούω, μάλλον εγώ συμβολέ και έτσι για σύνταξη, θέλω να γυρίσω το ραδιόφωνο σα σε καψυρό ε... Blackband. Μπράβα αυτό το τέτοιο. Για. Πες. Θέλω να βάλει ένα τραγούδι για μια πολύ δική περίπτωση okay. είναι τη Σοφία Μανουσάκι το ρωτεβόμαστε ξανά. Κάτι να πετύσει, τώρα εσύ. Ναι. Α, Ορθά, καθαρά. Okay. Σωστό. Εντάξει. Καλή επιτυχία, θα το βάλω. Κάτι περίμενα σου. Αυλό βόλικου. Θα του δώσει για μέσα. Μια ανασπάθεια. Να σου δώσω μία. Σπάσεις, αχ, βρε, γυαλή, Όχι! Μία που δεν έχω δει ποτέ από κοντά, αλλά την έχω μου Από το Facebook κατάλαβα λάστιχο. Okay. Ούτε καν, ούτε καν. TikTok, Instagram τι είναι, ούτε φίλοι δεν είστε. Μιλάμε για, Μιλάμε για παλιά ιστορία. Σε θυμάται κι αυτοί. Σίγουρα τα κατεβάζα τη 55. Λοιπόν εντάξει, έγινε. Θα βάλεις αυτό το φίλο σου, το φίλη, ο οποίος έλεγε για την Ελλάδα ότι έχει δικαιώματα η Τουρκία. Θα βάλεις παρόμοια που έλεγε και η και την ώρα που θα έλεγε αυτός... Αυτέ τι μαλακίε που έλεγε και οι άλλοι τι δικέ τη, ενδιάμεσα θα βάζει στο φίλο στο το φίλο του γυμνεστηριακού για να μην το ξεχνάμε. Θα του λέει: Αντεγάνισε, ρε μαλακά, μην έρθω και σε γάνισο. Καταλαβες, θα τον εβάζει για να τον εγχωρτάσουμε. Να γορτάσουν και αυτοί όλοι που πάνε και ψηφίζουν αυτά τα πόδια, τα οποία τα με τον ψήφο και γίνονται γουρούνια. Χιλιόδουλοι. Σε ευχαριστούμε και να βγαίνετε και τα απογύμματα. <Ο> <χει> ναι, ναι, ναι, εμεί έχουμε και το ξημέρωμα. Ναι, και το ξημέρωμα. δεν μα παρατά, έλα, Γιάν. Acou... Ότι δημιουργείται μια δυνατότητα απομάκρυνση από την ένταση με του Τούρκου. Γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται να χαραχθεί μια καινούργια πολιτική. Μια πολιτική κάτω από το πρότυπο τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η Μαλάνικη Συναθήλαιο, φίλε Με αφορά τα Σκόπια είχαμε, να, είχαμε ένα, ζητήματα. Ένα, ένα, είχαμε το... την ονομασία του Σέγγεν. Με, το... Το... Τουρκία άλλες, ξέρετε, τα... με δεν την Τουρκία, τι, τι θέματα έχουμε στο Ιράκ. Έχουμε ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τον προσδιορισμό των θαλασσίων χώρων. Βεβαίως. Θα σα γαμίσουμε και θα σας τευρακώσουμε. Είναι ταμπού για σα το θέμα τη συνεκμετάλλευση των φυσικών πόρων στην αντολική Μεσόγειο. Εγώ δεν έχω κανένα ταμπού, κύριε Σεχίνη. μπουκάλι μου, και στουπί. Όταν το βρεις, να Βασι στην αρχή μου και νομίζει έκλαψα μια νύχτα σαν κι αυτή. Φτενέ τα κατριχώνα που και είναι την ψυχή μου.